Βρίζει Νομίζω Τι είναι αυτό το φάκια Δεν ξέρω Του ήρθε να μιλήσει λατινικά χθε στη Βουλή Κίγε δεν είπε ο Βίντιος Ποέτα Μην τεραπόδικα έξουλατ Γιατί αυτός που του γράψε το λόγο δεν ήξερε αυτό που ξέρει, Εσύ το άλλο Α το δύο Γιατί ο Χαρδαλιάς δεν ξέρει Χριστό από όλα αυτά <laughs> φαίνεται <laughs> <laughs> Οπότε κάποιο εκεί Του Ότι... λέει θα μιλήσουμε λατινικά σήμερα Ότι μιλάει τα ελληνικά καλά Και είπε να <laughs> και <σάλι> γλώσσα. <laughs> Ναι. Από νεκρέ γλώσσε τι έχετε. <laughs> λατινικά. λατινικά. Και είπε... Νήπως ερωτηθεί. Αυτό ναι και το παίζει εκεί και Παχ καλά. Παλ του σερβάντουμ είπε. Ε, δεν ξέρω όχι. Δεν, είναι, όχι, δεν είπε. Είπε κάτι άλλο τα οποία δεν του πάνε καθόλου φαίνεται ότι τα διάβαζε. Και δεν δεν του πάνε τα ελληνικά. Θυμήθηκε... Γιατί να του πάνε τα λατινικά. Δεν του πάει <laughs> <laughs> να μιλάει. Έτσι ήθελε να το παίξει Λέει, κουλτούρα. Λες αχ μη μιλήσει τον βλέπει, και λες μη μιλήσει <laughs> όχι αυτό όχι αυτό. Ναι, και κάποιο δεν τα γράφει τώρα εκεί, κάποιο πολύ χαβαλέ τύπο. Πραγματικά. πραγματικά κάποιο να του μάθει να τα παίζει κιόλα. Ε, δύσκολο αυτό. Έναν κοιμούλη, κάτι. Να έχει. Θα μπορούσε ο χαρταλιά. Αυτοί κατεβαίνουν όλοι στην πολιτική. Και δεν είναι οι εαυτοί του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να είσαι ο εαυτό Αφού δεν σου πάει, μίλα μπλαϊκά, θα είσαι και αυθεντικό. Προχωράνε και πολύ λαϊκοί στην πορεία τη ζωή. Αυτό που του τρομάζει περισσότερο είναι να είναι ο εαυτό του. Πώ ζητά να γίνουν εαυτό του. Είναι, είναι μια συνταγή αλάθαστη είναι, είναι, Ναι, Ναι, αλλά δεν μπήκανε για να είναι ο εαυτός. Αν θέλανε να είναι ο εαυτός θα κάνανε άλλα. Φαίνεται ότι δεν είναι γι' αυτά. Ωραία. Θα ακούμε το χαρδαλιά στα λατινικά. Είναι η ρής του καρχιδόνιου στρατηγού Ανίβα που έδωσε και δίνει τον τόνο την κατεύθυνση και την προοπτική στη δική μας καθημερινή σκληρή προσπάθεια. Out weam in veniam, out faciam. Είτε θα τον βρούμε τον δρόμο, είτε θα τον φτιάξουμε. Εμείς δεν βρήκαμε έτοιμο κανέναν δρόμο. Κληθήκαμε να τον φτιάξουμε. Να τον χαράξουμε απέναντι στην παγκόσμια πρόκληση. Out weam in veniam, out faciam. Δηλαδή στον ελεύθερο του χρόνο ο Χαρδαλιάς κάθε και διαβάζει λατινικά. Και χαράζει δρόμου. Ναι, στο δρόμο το χαράζει, το, μπορεί να το δεχτεί κανείς. Τέτοια λέγονται, οκ, okay. κάθε και διαβάζει λατινικά. Δηλαδή ο Χαρδαλιάς στο μουχρωμα του, του απογεύματο ναι, του Δηληνού, παίρνει ένα βιβλίο και λέει «αφήστε με τώρα, θα διαβάσω λατινικά». και, τον... και μια μπήρα, αδεριάζει. <laughs> και, και αρχίζει και διαβάζει τι είπε ο «Άκου, άκου, έλα, έλα, έλα να δει. Άκου τι είπε ο Ανίβα. Τώρα το γράψανε. Γίνονται αυτά. Τι, ό,τι διαβάζει. Ναι, Ά, δε... <laughs> ανάμεσα στο τσάο, το σοκ και αυτά, διαβάζει και λίγο Ανίβα. Και να σπάει. Το, το ε, έχει δώσει εντά... κάποια εφημερίδα, δεν εξηγείται αλλιώ. <laughs> δεν Πώ έπεσε στα χέρια του Χαρταλιάου, ο Ανίβας. ο Ανίβα. Ο λογογράφο το είχε μανία να βάλει κάτι σε λατινικό. Είναι αυτέ οι πατέντε και οι δρόμοι στάνταρ που ακολουθούν όλοι αυτοί. Θα σου βάλω και δυο λατινικά. Θα βάλω έναν Ανίβα πουλάει ο Ανίβα. Ναι, ναι, και δυο. Αρχαία. Ναι. Θα σου φτιάξω προφίλ. Άστο πάνω μου, είμαι σίγουρο ότι έγιναν αυτή οι διαλογικοί του. Λέω χαρδαλιά, βάλανε, βάλει κανένα να μπορώ να το πω. Πε το, έχω. Λέει το ένα, μετά του βάζει και ένα άλλο προ το τέλο. <ΣΣΣ> για Γιατί όπου ενότητα, εκεί νίκη. Ουπι <ΣΣ> <ΣΣ> κονκόρδια, ύπη βικτόρια. 16 χρόνια σχολιά κύριε Εμμανουή, εμένα που με βλέπει. <ΣΣΣ> Μάλιστα, Έτσι, 16-4 χρόνια κάθε Δεν είμαι σαν κι αυτόν ω κερμανό, αλλιώ από πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθα Τι να μάτσε, ένα χρόνο, τι να μάθεις. μέχρι να, να πα, ήταν κατά και το καμπανάκι, διάλει, με βγαίνει Μετά έχουμε γιορτέ, έχουμε καθαρολιφτέ, έχουμε 25 Μαρτίου, πού θα προλάβεις. Ενώ εγώ τέσσερα χρόνια σχολείο κάθομαι, πίσω το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι λογιστική. που ξέρω 5, 7, 35, με την πρώτη. 6, 8, 38, 7, 8, 56. Τώρα μαθαίνω το 8, Ω Χατζηχρή, θα μου πούνε τραγούδι, Πλεϊμπη Βικτόρια. Αυτό είναι. Αυτό, όλο αυτό λοιπόν. Έχουμε ανθρώπου στο τιμόνι τη χώρα καταρτισμένου. Που μα κρατάει ήσυχου αυτό. Σχολικά, μορφωμένου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που λέει και ο Χατζη Χρήστος, ο Ζήκο δηλαδή. Ο γνωστό μπακαλόγατος Τα μιλάει ο Χαρδαλιά στα λατινικά. Τα μιλάει, τα μιλάει. μιλάει φα, Φαρσή. Το χα... είδαμε. Τα μιλάει <laughs> <θα λατινικά laughs> Στα δάχτυλα τα παίζει. Στα λατινικά είναι ό,τι καλύτερο. Στα δάχτυλα. Στα, άνετα, πέντε, στα πέντε ανοιχτά. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί άνετα να επικοινωνήσει με αυτόν που ακολουθεί. Τώρα θα έρθω για ορισμένα. Αυτά τα και κεραμευμένα, τα δικά μου, ε, τα εξής. «Χόκ κένσεο, ετ πρετέραια, όμως, προγεκτούρα εα, δελέντα εστ, εα». Η ίδια η Βρετανική μετάλλαξη. Δεν είναι τώρα. Κανονικό αυτό δεν είναι τώρα. Όχι, όχι. Νοτιοαφρικανική την πλειονότητα. Κάτι έχει παιχτεί τώρα εκεί. Ναι, κάτι γίνεται. Χορεύουν μέσα τα κύματα Δεν αντέχουν. Δεν επαναφύγουν. Στην χώρα καρτούν που είχε μικρό το σώμα μας. Και βλέπει τα λευκά μέσα να έχουν παραναρκωτικά. Έβλεψε Το σώμα Το γέρο με το Τώρα το έχει. Yeah, το ίδιο το παλιό. Yeah. Α, το έχει και τώρα. <laughs> ορίστε Είδε. <η ERT, laughs> Δεν βλέπω. <νέο> πρόγραμμα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> το σώμα μα αυτό. Το σώμα μας. Το σώμα μας. <laughs> Ωραία. Ε, αφού τελειώσαμε με τα λατινικά, πήραμε μια γεύση. Καταλάβουμε ότι είναι διανοούμενο ο Χαρδαλιά. Και ο Χαρδαλιά. Μορφωμένο άνθρωπο. Για το Ζουράρι ξέραμε. Για το Ζουράρι το βλέπουμε. Για το ξέρουμε. είναι και Χαρδαλιά Και πρέπει να κάνει και στι στις απογευματινέ ενημερώσει να μιλάει λατινικά. Για να μην σου πω μόνο λατινικά. Να κρυφά ταλέντα όμω. Καλό σκάουτερ ο Κυριάκο. Πολύ καλό. Πάντω με τι γνώσει. Να τώρα στο πόδι που είδαμε που μάθαμε του Χαρδαλιά, τον καλλιέργεια αυτή. Mm. Τον κάνει και υπουργό πολιτισμού. Έχει τα φοντά. Τι καλύτερο έχει με το είχε γίνει ο Βουλγαράκης παλιά ημερδώνη, ήταν ο ίδιος ο, ο Καραμαλής κάποια στιγμή αν θυμάσαι ο Κώστας ήταν Υπουργός Πολιτισμού Ναι, στην Ολυμπιάδα ναι, έχει και με τη <laughs> <Ανέλαβε laughs> τα, τα πετραλιά μη <laughs> τα θυμηθούμε ήταν ο Βενιζέλος oh, ο Ευάγγελος <laughs> ένας και ένας ναι Μην ό, πω ό τώρα καλύτερα. για την αύρα τη που καθαρίζει την <laughs> προηγούμενη <laughs> πενταετία. Για <laughs> <laughs> Άλλο εκεί καθαρίσαμε και μια άβρα, κάτι Τι κάνα. έχει περάσει αυτό ο πολιτισμό. <laughs> <όχι, τήρις ήτανε. laughs> ο ήτανε ήταν. Δεν νομίζω. Τι που ήτανε δεν θυμάμαι αν έχει περάσει. Ο μπο... Χητήρη έπρεπε, α πούμε, που είναι και ναι. Λογικά ναι. Ε, μια που είμαστε στο πνεύμα, να μείνουμε στο πανεπιστημιακό πνεύμα. Α, μπάτσι. Έχει περίπου Α, έχει πορεία τώρα στο κέντρο και τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνας Σίγουρα μπάτσι. Έχουν ξαναβγεί στου δρόμου μαθητέ, φοιτητέ και η εκπαιδευτική κοινότητα. Και το συζητούσαν, συζητάνε στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό που έχουν φέρει. Λόγω του. τα των νέων, βέβαια. Βγήκαν να διασπέρουν τον ιό. Βε. Αλλά η κυβέρνηση δεν καταρρίπτει ατομικέ ευθύνε, όπως ξέρουμε. Όχι, δεν κάνει τέτοιο ποτέ. Βγαίνει χθε στη Βουλή που το συζητούσαν. Είναι ο πρόεδρο των ειδικών φουρών, ο Βασίλης Ντούμα. Γνωστό από τα πάνελ τα πρωινα Στην που ήταν. Στην Βουλή. Στην Πουλή. Που Μα είναι εκπρόσωποι φορέων. Η κάθε... δημοκρατία, αυτό είναι αποστόλη, να συζητάνε. Α. Λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των φορέων. Όχι αυτά. Δεν είχα στο μυαλό μου πώ είναι η δημοκρατία. Έτσι, αυτό έτσι, είναι. Έτσι δεν ένα, Είχε έναν εικονόμενο να φτιάξει να συντονίζει. Γιατί Όχι. ο Ντούμα ξέρει χωρί δημοσιογράφο να κάτσει δίπλα να μιλήσει. Δεν το έχει μάθει πανελίστα. Στο συγκεκριμένο. Ήταν από τηλεδιάσκεψη γιατί ο ήχο είναι κάπως δεν είχαν μαζευτεί όλοι οι Όχι. Ε, ε, για να είναι στη Βουλή, όχι. για να είναι στη Βουλή. Ε, ενώ, ενώ, το, το, είναι ο Παπαδάκη. είναι ο Αστυνομικό. στα κανάλια. Οι συνδικαλιστικέ άδειε. Τώρα θα καταργήσουμε Κάθε, το, θα που και λειάδεια, έχει ναι, κάθε μέρα άδεια έχει Ναι. Και τι παίρνει, έχω αυτιά. Ναι, έχω αυτιά σήμερα, το ίδιο το ίδιο Έτσι πάει. είναι δικαιώματα, Καταρχήν να σα ευχαριστήσω για τη φιλοξενία τόσο την προσωπική, αλλά κατά συνέπεια την φιλοξενία των απόψεών και των απόψεων που πηγάζουν από του χιλιάδε εργαζόμενου στην ελληνική αστυνομία, του αστυνομικού που προέρχονται από ειδικού φορού σε ένα τόσο στενό συνδικαλιστικό περιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολο να αποβάλει τι μικρέ συντεχνιακέ αγγελώσει. Θα προσπαθήσω όμως προ όφελο και τη διαδικασία, αλλά κατά συνέπεια. Και της κοινωνίας, της μικρής κοινωνίας των πανεπιστημίων που φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα να νοσεί ένα κομμάτι της, να νοσεί ένα κομμάτι της, να νοσεί ένα κομμάτι της Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προενός άσθενους Και θα πρέπει με τη διαδικασία την κοινοβουλευτική και την ομοθετική να γιατρευτεί Τον οποίο έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης. Νοσεί λοιπόν ένα κομμάτι ένα των γύψο. πανεπιστημίων και εδώ είναι ο εκπρόσωπο των αστυνομικών, συνδικαλιστή. Και χρησιμοποίησε και ήταν να δει εντάξει, Την τώρα Την ίδια φρεξιολογία με τον Παπαδόπουλο. Τι έχουμε κάποιον που νοσεί είναι ωραίο, κάποιο που αποφασίζει ότι κάποιο άλλο νοσεί. Δηλαδή ένα σώμα, α, α, α, α, α, μια κατηγορία. Α μην πω ότι δεν εντάξει, πάει μακριά. Ένα φορέα, ένα εκπρόσωπο φορέα, μια ομάδα, ένα μέρο τη κοινωνία λέει για. Τον απέναντι, ένα άλλο κομμάτι τη κοινωνία, ότι είστε άρρωστοι εσεί. Άρα πρέπει εγώ, αυτό χρειάζεται γιατρό, να σα γιατρέψω. Όπω το κάνει ο Παπαδόπουλο, όπω αφήνει έναν. Αυτό αποφάσισα ότι ξέρω. Ναι, τώρα ο γιατρό είναι ο Χριστουγόηδη, είναι και ο γιατρός. Καλά. Οπότε, <laughs> πέρα του γιατρού, δεν είναι μόνο του γιατρού, είναι και γιατρό. <laughs> το κλείνει όλε τι πτώσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχουμε ασθενή και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μα. Αυτά τα είπαν στην Επιτροπή του Βουκουσίου. Με Βουλής. την εφικαιρία, μήπω να πατάξουμε και τον κομμουνισμό. Την κομμουνιστική αυτή λέλαπα λέ, από αποκαλεί του δημοκράτε, βουλευτέ, χαφιέδε. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Όχι, λέω με την ευκαιρία και. Όχι τώρα. Αν όχι Αργότερα. Όχι τώρα. Γίνεται προσπάθεια. Αν πρόσεχε. Αν επιτυχεί. Τι θα είναι επιτυχής. Είναι δυνατόν. Δεν πατάχθηκε από άλλου κι άλλου ο κομμουνισμός Θα παταχθεί από αυτού. Και γιατί δεν το βγάζουν εκτό νόμου. Ποιο, ποιον. Το κουκουέ. Το κουκουέ. Το κουκουέ. Μπορεί να βγει μια ιδεολογία εκτό νόμου να. Όχι. Για να, να ζούμε όλοι καλύτερα και να έχουμε αυτά που μας αξίζουν. Κάποιοι αυτό θα, θα βγει εκτός νόμου. Θα καλύτερα. Και θα μείνει εντό νόμου. Φάει εσύ από τα σκουπίδια και έχω εγώ 725 δισεκατομμύρια στην Ελβετία. Αυτό νομοθετείτε, Αυτό διαλέγει ο κόσμο. Τι να κάνουμε. Δεν διαλέγει ο κόσμο αυτό. Ο κόσμο αυτό διαλέγει. διαλέγει σε αυτό. Αυταπάτε, αυτό διαλέγει. Δεν διαλέγει ο κόσμο αυτό. Τέλος. Αυτό διαλέγει. <laughs> Αυτά τα τέλος θα τα πεις στους και αυτούς τους δούμες που τα λέτε. <laughs> Εγώ τα λέω με αυτού. <laughs> <laughs> το ίδιο ύφος έχει συγγνώμη. Α, ah, ναι. Επίσης το πήρα για σας για, για για συνεφέρω. Όλες. Γιατί δεν έχουμε τέλειος από το θέμα του πανεπιστημίων και πήγες ah, κατευθύντας μετά. Ε, λοιπόν, ο Χρυσόγοηδη τον ακούσαμε και χτε. Είναι ασυντόνιστος, τελείω. Τον ακούσαμε. Τον ακούσαμε και Όχι, <το> εσύ είσαστε. <στασταστα> ασυντόνιστο. <φτιτώνο> Δάση τουλάχιστον και φίλου τον Υπουργό, Μπράβο. Εσύ. Εγώ. Ο Υπουργό μα. πάρτα. Τι, ό,τι. Στον αέρα, ορίστε. Και μου Ναι, τι. Θα σου κάνω κάτι. Να στα <στασταστα> Ακούσαμε τον Χθε ακούσαμε τον Χρυσοχογηδί, ο οποίος στη Βουλή, μιλώντας για τον νομοσχέδιο που φέρνει, ήταν κατά της αστυνομίας στα ΑΕΗ. Αυτό, αυτό είναι ό,τι <laughs> πιο σουρεαλιστικό. <laughs> πόσο πασόκος μπορεί να είναι κάποιος μέσα του που παρουσιάζει το άσπρο-μαύρο. Φέρνει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Δεν το έχει κάνει κανείς στο παρελθόν. Μόνο η Χούντα. Όπως επικαλέστηκε και ο Συρίγος. Ναι, ναι, φέρει, ο Συρίγος, να... και. βγαίνει και λέει και μιλάει στη Βουλή για να καταγραφεί και στα πρακτικά ότι εγώ δεν θέλω τα, την αστυνομία στα πανεπιστήμια θα το ακούσουμε γιατί είναι εξωφρενικό Να το πω απλά Ο... κανένας δεν θέλει θεωρητικά την αστυνομία στα πανεπιστήμια Μπράβο Η αστυνομία η ίδια το θέλει λιγότερο από όλου. Μπράβο Είναι αναγκαστική πράξη, δεν είναι ιδεολογική επιλογή Μπράβο Δεν θα το βρείτε στο πρόγραμμα κανένα κόμματος. Δεν θα ακούσετε ως πρώτη επιλογή από το στόμα κανούς, κα, κανενός πολιτικού εκπροσώπου αυτό. Ως επιλογή, επαναλαμβάνω, δεν είναι. Κανενός κόμματος. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζονται ούτε πολλά λόγια, ούτε χρειάζονται υπογραφές, ούτε φασαρίες για να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Το διατυπώνω. Σε κανέναν δεν αρέσει ως θέμα αρχής να είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ακού πώ το λέει. Λέει: Δεν χρειάζονται πολλά λόγια ότι υπογραφέ για να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Κανεί δεν συμφωνεί, συμφωνεί με αυτό που κάνει. Μόνος του. Μόνος του. Κνουθετεί την από κάτω άποψη έτσι. Από κάτω διαφωνεί. διαφωνούν πριτάνει εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, φοιτητέ. Δεν υπάρχει κανεί μέσα στο πανεπιστήμιο που να το θέλει. Μεμονωμένε περιπτώσει. Διαφωνούν τα κόμματα στη Βουλή και λέει: Συμφωνούμε. Και για να συμφωνήσουμε και σε αυτό, δεν θέλει κανεί την αστυνομία. Φανταστείτε, <συμφωνείτε>, δεν ναι, είναι σχρό, δεν έχει χιδαίο. Έτσι Χι, και, βαθιά Είναι και μόνο που λέει ότι εγώ διαφωνώ Μα τι να έκανα που λέει και με Τι να έκανα. Μην το, να φέρει το μην, να μην το φέρνει. Και αφού ιδεολογικά διαφωνεί, μην το φέρνει. Γιατί το φέρνει. Γιατί δεν διαφωνεί ιδεολογικά. Το ξέρω <laughs> ότι δεν διαφωνεί <laughs> ιδεολογικά <laughs> και έχει προτυπώ τον <laughs> Γιώργο Παπαδόπουλο τη Χούντα. Πρέπει να πει την Παπαδόπουλο. Προφανώ το ξέρω. Και οι περισσότεροι υπουργοί το έχουν αυτό. Και ο πρωθυπουργό υποθάλπτει όλη αυτή την αντίληψη. Γιατί τι μπάει ψυφαλάκια από εκεί. Και βουλευτέ την έχουν αυτή την αντίληψη. Το ξέρουμε. Το βλέπουμε. Δεν είμαστε λύθοι. Και θα το λέμε. Που κατά τα άλλα είναι ακραία κεντρό όσο πιστεύει. πολύ. Και ο χρυσοκοίδη σοσιαλιστή. Ξ δεν δίδε πιο κι με ένα δεξιόμιλαγα προχθες. Ναι. Και τι Ά, σου αδέξα. λέγε; ναι, <laughs> Δεν έχεις δει πιο κέντρο από το Μιτσωτάκη. Έλα रे. Bravo. Ότι εσύ δεν ξέρεις. <laughs> ναι. <laughs> και τι, τι τι του απάντησες; Τον περίγυρο. <χει> Ποιο είναι, είναι γύρω του. Και τι σου είπα εκεί. Η με... ανάγκη, τι <χει> να έκανα. <χει> α, εντάξει, το Όχι. Okay. Έχουμε πει και εμεί τα λάθη, Έχουμε πει και εμεί τα λάθη. Τα λέμε. Α, να, είναι οργανωμένο. οργανωμένο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Α, εντάξει. Και τι του λέμε στο κόμμα. Τι να κάνουμε παιδί. Ότι δεν στάθηκε καλά εκεί πέρα σε μια συνέχιση με του μαθητέ, δεν έπρεπε να έχει τέτοια στάση σώματο. Αυτή είναι η κριτική που δέχεται. Του λένετε τέτοια. Τι να έκανα κι εγώ. Πού έχει μπλέξει. Δεν ξέρω. Όχι, είναι σοβαρά. Δεν Εσύ ένα δεξιό να μιλήσει. <Ποτέ> Όχι. Είσαι, είσαι, είσαι, ε, και να νάχω, θα, Είναι σοβαρό δεν θα λέμε αυτά. Ότι την Σοβα... <χαι> <Ε, δεξιόν, χαι> κριτική στο κυριά. Ναι, υπάρχουν, επαλά. Κριτικό δεξιών. Και κριτικοί υπάρχουν και δεξί Υπάρχουν σοβαροί που με όλα αυτά και ψάχνουν να βρουν στέγη άνθρωποι γιατί αυτό δεν είναι δεξιά, είναι άκρα δεξιά και δεν ξέρουν τι του γίνεται. Εντάξει, αλλά υπάρχει και το φαντισμένο κομμάτι που λέει αυτό είναι φαντάγαν. Φανταφώνο. Κι είναι η ώρα και πρέπει να μείνουν Αυτή πρέπει να δεν πρέπει να αγαπάμε σα, ειδικά εσά σα αγαπάμε. Τα ξημερώματα το βράδυ στην Καστοριά έγινε μια έκρηξη και ένα τετραόροφο δεν υπάρχει πια. Ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, Όχι το είδατε. Κατεδαφίστηκε. Δεν έτυχε. Δε... Δείχνουν, τα, αν το έχετε δει κάτι, φωτογραφίε σε ένα ξενοδοχείο εκεί με κεραμίδια δίπλα στη λίμνη. Είναι και και Ήταν ονομαστό. Έγινε μια έκρηξη, δεν έχω καταλάβει ακόμη από τι. Το ψάχνουν εκεί και δεν υπάρχει τίποτα. Έχει μείνει το χωράφι μόνο. Έχει ξεβαζωθεί κιόλα. Ναι. <laughs> Κατευθείαν στη λίμνη πετάχτηκαν όλα. Κρεβάτια, βρίσε, καλοριφέρ. Σερβίτσια του πρωινού, όλα φύγανε. Κάτι παλιοί θα μόνε. Πάει η εκπομπή πρωινή, λοιπόν. Βρίσκει εκεί τον επαείοντα, mm -hmm. αυτόν που ήταν εκεί, και τον ρωτάνε τον αυτόπτη αυτόπτη. Γιατί δεν το είδε, το άκουσε όμω. Είναι εκεί κοντά ένα άνθρωπο και καταθέτει. Καλό ξενοδοχείο ήταν, δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. <laughs> δεν είπα αυτό. είπε αυτό, είπε κάτι καλύτερο. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Εγώ βρίσκομαι σε απόσταση η βοητεχνία μου γύρω στα 150 μέτρα από το ιστορικό ξενοδοχείο. Στις 1.30 χθε το βράδυ ακούστηκε ένας οικοφαντικός, όταν λέμε θόρυβος, έχουν ταραχτεί τα πάντα. Κτίριο, πενταόροφο το δικό μου, ταρακουνήθηκε. Και αμέσως βγήκα στη βεράντα έξω, να δω τι γίνεται, αλλά δεν φαινόταν ε, τίποτα, ούτε καπνός εκείνη τη στιγμή, ούτε τίποτα. Μου πήγε το μυαλό σας εκείνη τη στιγμή. Εμένα το μυαλό μου αμέσω πήγε και έστρεψα το βλέμμα μου, λέω μπάλλον, Κάνα πυρηνικό εργοστάσιο, λέω, πήγε το μυαλό. Σφοδρή ήταν η έκρηξη. Τόσο σφοδρή. Λέω, μάλλον πυρηνικό εργοστάσιο, λέω. Γιατί όπω ξέρουμε. Λογικά να τα παραθέσει. Πού θα πα στην Καστοριά, Υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Όλοι το ξέρουμε. Άμα το σκεφτήκα. Τα Τα ΜΙΝΚ που χάψανε. Δηλαδή, ακού μια έκρηξη. Είσαι στην Καστοριά, κάτοικο. Και αυτό που σου είχε Πρώτο στο μυαλό είναι έκρηξη πυρηνικού εργοστασίου. Ε, Έχει ξανακούσει ο συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο τάει, να εγκρίνει. Να και μανιτάρι βλέπω. <Λε> Α, όχι, είναι πλευρό του. <Λε> Δεν πειράζει. <Λε> Ε, λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριο, πολύ ωραίο το πρωί. Αυτά είναι ωραία, αυτή η αυτόπτη, αυτή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το πρώτο ήταν που πήγε στο μυαλό Το πρώτο. Το είπε και το δύο φορέ. Το είπε δύο φορέ είναι η έκρηξη πυρηνικού εργοστασίου. Λογικό. Ναι. <σχει> <σχει> <σχει> Στην Καστοριά, εκτό αν υπάρχει τέτοιο και κάτι μα κρύβουν Α, μπορεί να κρύβει, δεν είναι κακού. Καμουλαρισμένοι. Αυτή Σε αυτόν τον τόπο όλα μπορεί να τα ακούσω. Ότι είχαμε ένα κρυμμένο ξεχασμένο εργοστάσιο πυρηνικό. Το οποίο παράγει, κάνει, δίνει ενέργεια, δεν ξέρω τι. Που το έχουν φτιάξει οι Κινέζοι σιγά-σιγά. Που Είναι έρχονται. Γενικός. Γιατί έρχονται το τουρισμό τουρισμοί Κινέζοι ξαφνικά. Όχι, καλύτερο. Oh. Οι αρχαίοι Έλληνε. Oh. Είχαν φτιάξει στην oh. Καστοριά πυρηνικό εργοστάσιο, γιατί oh. από τότε εμεί είχαμε βρει και την πυρηνική ενέργεια. Oh. Νομίζω yeah. κουμπώνει. Mm. Αυτό που είπα mm. εγώ τώρα. Mm. Το ένα πέμπτο του ακροετερίου μπορεί να το πιστέψει oh. κανεί. μπορεί να το πουλήσει ο Βελόπουλο χειρογράφο αυτό. Βελόπουλο είπε. Βελόπουλο λοιπόν. Βελόπουλο. Απίστευτο προϊόν, οι απορροφητικόν, τι να πω ξέρω εγώ, δείτε εδώ τον, τον κύριο, Πώ ήταν αριστερά ο κύριος και πώς πήγε σιγά σιγά Με 29 ευρώ, δύο την κιλιάδο την μπάκα του ανθρώπου, μιλάμε για 8 νούμερα παντελόνι Με την απαραφοτικόν έγινε έτσι, με την απορροφητικόν έγινε τεκνό Θες να γίνει τεκνό, Κύριε, αντίφας, σε πάει <laughs> δεν <laughs> Έχει, τώρα εκεί προφανώς χάνεις <laughs> Είναι για επάλυψη, για, για εξωτερική είναι. χρήση Για το Είναι σε τεκνό. 8 νούμερα παντελώνει. Απα... Αποροφητι... Αυτά έχουν, δεν μαζεύει τίποτα. Σαν τον... Βγαίνουν τα φίλτρα, τα καθαρίζει. Δεν είναι σαν τον απορροφητήρα που και δεν τον καθαρίζει. Αυτό λέω, Να. Και το τέτοιο. Αυτό ήταν μια εισαγωγή στο θέμα μα. Είναι τώρα Την έχει νομίζω στο παρελθόν, αλλά κάνει νέα Ναι. Αυτό που βγήκε τώρα. Ε, καινούριο προϊόν. Καινούριο, καινούριο κάτι πρέπει να σου το πω. Είναι για το δέρμα. Εσύ πώ να το ονόμαζε κάτι έτσι να φωτίζει κάπου, να φωτίζεσαι στο πρόσωπο. Να φωτίζεσαι. Να φωτίζεσαι. Πώ θα το έλεγε. Δεν μου έρχεται το μυαλό. Δε Από φρακτικόν, όχι. Όχι, όχι. Είναι, όχι, όχι, λόγο. είναι για να <laughs> φωτίζεσαι και με αυτό, <φωτίζεσαι, αλλά, φωτίζεσαι, αλλά δεν εννοούσε αυτό το φωτισμό. Γιατί, τι τι φωτισμό. Ωραία. Α ακούσουμε τον πίτη. Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερών, δώσ μου μερικέ εικόνε. Α πω τι έχει μέσα. Ακούστε, κόκκινο φίκι, πανάκριβο, κόκκινο φίκι που δεν έχει δοκιμήσει χώρα μας, έτσι. εκχύλισμα φίτρου σίτου, έχει έλαιο λεμονιού, έλαιο ήλαγκ ήλαγκ, ήλαγκ και βούτυρο καριτέ. Αυτό πάει με φρήγανιες, το καριτέ το βούτυρο, βάζει μελιπάνο είναι κανένα πικρό βούτυρο. Η λαμπερών, Η Λαμπερών λοιπόν, έχει το καριτέ μέσα, το Ιλάνι Λάγκ, πώς το Έχει πέρα. βγάλει κανένα εκκλησιαστικό των σκοταδισμών. Όχι. Λέω μήπως. Μα πέρα. όλα αυτά είναι για τον άνθρωπο που... Για τον άνθρωπο, στιντούς, Πουλάει ο κύριο Βελόπουλος. Ναι. Είναι παρασκευάσματα, δεν είναι φάρμακα, το έχει πει. Είναι παρασκευάσματα, τα οποία μας κάνουν καλύτερου ανθρώπους Σούπα εξωτερικά. Σούπα που μου φέρανε δώρο yeah. την απαλλη Την πια? Την Απαλυντικών. Την απαλυντικών. Ε, έχω σπίτι μου, την Απαλυντικών. Δεν ξέρω. Δεν Αλλά θέλω να μου απαντήσει. Όχι, δεξιώς, έχεις όχι, όχι <σχ> ο δεξιό. ο Τι ήταν αυτός που στην έφερε. Σχετίζεται με το δεξιό. Τώρα μπαίνουν και με το μυαλό μου. Πάνε τα Τρίτη διάφορα. φορά. Πού έχεις βλέψει. Και τι την έκανε την Απαλυντικών. Τι πας, πας, βάλκι, δε μου, δε έξι... λένε, μου λένε, Μου λένε τον Παϊτέρω. Μη, το, μη δω ότι τη χρησιμοποιήσες Πιά κανένα αφιένας και εγώ το σκέφτομαι. Τότε για χαβαλές τη φέραμε. Ε, τι φέρανε και σοβαρά, μου τι φέραμε. Και πήγε πλήρω σε για να σου φέρει χαβαλέ αυτό το παρασκεύασμα το οποίο θα ακούσουμε που βοηθάει. Χειρότερο, το βρήκε σπίτι του. το είχε πάρει μια μάνα μια <laughs> κάτι Α ναι. Ναι. Αυτά που το κάνουν κλαίει. στα κρυφά οι γονείς όταν λείπουν τα παιδιά παίρνουν και παραγγέλουν Παιδί μου δεν πήγαν είχα πάρει μια μέρα στο κουριό και είχαν πάρει όλοι οι γέροι 80 χρονών μέσα όρο. όλοι το νερό με το όζον <laughs> και πίνανε ό, νερό με όλοι <laughs> Λέει, Α αυτό τώρα είναι αυτό καλύτερα <laughs> Χαμπάκι, ήταν η απατεωνιά εκεί πίνανε νερό με το όζον οι γέροι Λύτερα. Τώρα πεθάναν όλοι. <laughs> δεν υπάρχει κανεί. Ε. Ε, πόσο κρατάει το όζον, δεν σου δίνει και αθάνατο, δεν, δεν γίνει. είναι για λίγο. Α γυρίσουμε Πώς πάλι το στο Πώς το βρήκαν στο κατσίβραχο <laughs> όμως να φτάσει εκεί που δεν είχε τότε σκίκα. Χρειάζεται ένα. Όχι, ένας το βρήκαν πει... στην τηλεόραση, δεν είναι αυτό. Πώ το βρήκαν στο Ένα το παραγγείλει. Πήραν ο ένα με τον άλλο στο καφενείο. Όλοι αυτοί βρίσκονται καθ' βράδυ. Στην καλή εποχή τώρα δεν βρίσκεται κανεί. Και πάρε αυτό, πάρε αυτό. Να το δεν θέλει και πολύ. Πιάνε από όπου μπορείς Να το όσο να. Παλιότερα ήταν το νερό του καματερού, Γυρίζαν τα φορτικά και μοιράζανε όλη την Αθήνα. Πολύ καλά. Αυτό ήταν και για το καρκίνο, δεν ήταν... Δεκαετή... Για όλα. <laughs> <laughs> όλα αυτά είναι για όλα. Ναι. Όλα αυτά είναι για όλα. Δεν έχει, δεν έχει εξειδίκευση. Θα έλεγε ότι είναι ο, ο, ο, ο επιστημονικό πρόγωνο του ο, ο, Βελόπουλου. Δεν ξέρω γιατί εδώ έχουμε παρασκευάσματα. Είναι πολύ σοβαρά. Δεν το νερό μέσα. του κόκκινο φίκι. Ένα νερό απλό ήταν. Έχει κόκκινο το φίκι. Άλλο, ναι, ναι, το, που δεν το, τα βρει Το ας... λαμπερό. Στο σούσι να πα, κόκκινο δεν θα πα. Όχι, όχι. Να <laughs> ναι, και το σούσι είναι για εσωτερική χρήση. Και είναι με πράσινο φίκι, το φθηνό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τα βρει στα γερμανικά σούπερ τα φθηνιάκια. Ξέρω, ναι. Δεν Οπότε α ακούσουμε για να μάθουμε κι άλλε λεπτομέρειε για το λαμπερόν και συνεχίζουμε. Με τίπο φορά δε είναι και λαμπερόν. Μια εξαιρετική κρέμα εξαιρετική για όσ Πανάδε. Δυσκρομία στο χέρι. Δείτε εδώ. Απίστευτο πρόγειο, παιδιά. Σα προστατεύει από την εξάπλωση των πανάδων. Κυρίω για μεγάλε ηλικίε. Μετά τα 55-60, αρχίζει το χέρι και δημιουργεί πανάδε. Είναι δεδομένο. Βάλτε λίγο για να καταλάβετε. Α, δώστε 55 χρόνια λίγο. Δώστε το χεράκι. Δώστε το χέρι μου, Ρελία. Δείτε εδώ το χεράκι μου. Πεντακαθαρίδη. Δείτε το. Έλα εδώ. Βάζω λαμπερών. Για να ξέρετε. Ακόμη βοηθάει στην ακμή. Έχει αρτισυπτικέ ιδιότητε. Αυτή, αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Η λαμπερών. Ναι, φοβάμαι βοηθάει και στην παρακμή Δεν είναι μόνο στην ακμή Εντάξει, αξαρτάται Ναι, όχι λέω Αντιμετωπίζει όμως Κάτσαμε και μετρήσαμε Έχει βγάλει τη λαμπερών, το τελοπών, το διαχρονικών Το στομαχικόν, το μνημονικόν Το απαλλητικόν που το έχει μπράβο Εδώ. δοκίμασέ το Το εντερικόν, το παραδοσιακόν Το Το παραδοσιακόν Το Το απορροφητικό, το βυζαντινό που είναι κατά του το κορονοϊού ναι ναι. ναι, ναι, να θυμίσουμε Το κατευναστικό και το βαδιστικό Το βυζαντινό που είναι κατά του κορονοϊού είναι και κατά τη μετάλλαξης Πιάνει, μετάλλαξε. Όπω είπα. Φάιζερ το παίζει. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Σου λέει πιάνει δεν, πιάνει, δεν ξέρω. Τώρα περιμένουμε κάτι αποτελέσματα αν είναι σαν την Αστραζένεκα. Πάνω από 65, κάτω από 65. Ναι, Άλλη ναι. κομμωδία αυτό. Δηλαδή κάποιο που είναι 65 παρά 10 μέρε ή 65 και 10 μέρες. Ναι, τι κάνει προσβάλλεται, εκεί. Προσβάλλεται, τι Όχι, θέλουμε. Με πεθάνε. τα γενέθλια θα πάει θα και πεθάνε, θα κάνει ναι, το εμβόλιο για να νιώθει άνετα να σωθεί. Τι γίνεται με του 65 ακριβώ στην ημερομηνία, συμπλήν ένα μήνα. Το κορυφαίο που δείχνει τη μαγικό σπινακοπιταλισμό πέρα από τι φαρμακευτικέ που. <laughs> το <laughs> ζούμε. Πέσαμε όλη, από τα σύνταγμα. Όλη η Ευρώπη το ζούμε. <laughs> που έχουν ναι. στόχο το κέρδο. Άκου τώρα. τώρα. τώρα. Έλαν. Τόσο καλή η άνθρωπη. Τόσο καλή η Βγάζει το Ντουμπάι πακέτο διακοπών προσφορά με εμβολιασμό. <laughs> <laughs> ναι, <αυτό. laughs> Ορίστε. Α. Πόσο κάνει? Το, τι πατάω το ένα? <laughs> Για εμπόλοιο πήγε στο <laughs> δεν είναι <είδη δηλαδή> ότι τώρα <laughs> μην παρέσουγιόμαστε τώρα. Πάς χωρίς περνάς... το να του λένε τίποτα ή ο Κοστόπουλος. Κοστόπουλος. Πάς και περνάς 4 πέντε μέρες μες στην υγρασία με 50 βαθμούς. Αλλά χαλάλι. Πά... Γυρνάς... Είναι μονοδοσικό. Δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Γιατί πρέπει να ξαναμπα. ή θα κάτσει αναγκαστικά 20 μέρε. Πόσο ήρθε. 30-3 εβδομάδε. Όχι λάθο, 3 εβδομάδε. Wow. Θα λείψουμε λίγο εμεί, <laughs> αγαπητοί <laughs> ακροάτε. Συγγνώμη, <Σίγουνα, laughs> αλλά είναι ένα πακέτο. Έχω κλείσει την πόρτα. δεν έλεγα <laughs> εγώ ότι ήμουν να του πάει. Πώ ήρθε ο γιο. Και πέρυσι. μετά από λίγο. Τρώγαμε τι νυτερίδε. Τέλο πάντων. Πριν. και τα άλλα αυτά που περπατάνε. Πώ θα λένε του μηγκόστο. Τα παγκολίνα. Λοιπόν. Ένα μάζεμα από όλα αυτά τα σκευάσματα που ακούσαμε εδώ Για να ξέρετε για τις παθήσεις σας Ποιον ακριβώς δρόμο και επιλογή να κάνετε Και επειδή μιλάμε για τη λαμπερών Δώσουμε μερικές εικόνες Να πω τι έχει μέσα hey! Με την βαδιστικόν Τελειώνουν οι κυρσοί Τελειώνουν οι θρόβοι Τελειώνει η hey! Λοιπόν Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας Ποτέ μα ποτέ Τέλος ο πόνος στη μέση Τελοπον Hey! Οι παραδοσιακό φίλες και φίλοι είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθριτικά hey! Οι διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα φίλες και φίλοι με ε, μυϊκούς πόνου και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει, ειδικά οι διαχρονικών hey! Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό, όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφακική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν παιδιά Hey! Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών hey! Με το εντερικό λοιπόν Όσοι έχετε πρόβλημα θα με Προλάβετε τώρα Μόνο, μόνο κρατηθείτε 29 ευρώ hey! Ναι, 29 ευρώ hey! Οι αυτοκατορικούς φίλες και φίλοι Για όσες έχουνε Ωστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα Σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών hey! Θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά Εδώ είμαστε παιδιά Απορροφητικών Hey! Θα πάρετε την απαλληλτικόν, κυρίω οι γυναίκε με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πονοκεφάλου στέκεται, ούτε ημικρανίε. Hey! Hey! Κυρσού, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικόν. Hey! Hey! Λοιπόν, ειδικά οι ευπαθεί ομάδε με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Ή βυζαντινών και τελειώνει το άγχο τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιού τη τίποτα όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδε και κυλοφορείτε. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, για το θυμάστε. Η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Κυρίε και κύριοι, είναι πέραν κάθες αμφισβήτησης ότι η χώρα μας αποτελεί auτ φάκιαμ. Μη μου το λες, τι σου λέει. ε! Της χώρα μας αποτελεί auτ φάκιαμ. Μη μου το λες, δε. Τι σου λέει, δε. Στάσου τε. Auτ φάκιαμ. μου το λες, τζουλέι, δε. Κάτσε τε. Auτ φάκιαμ. Είναι ο Χαρδαλιάς Λέει για τη χώρα μα. Χιδέο αυτό το outfucking. το είπε. Να βάλουμε και ένα μπίπ. Υπάρχει μια πολιτική ορθότητα, υπάρχει ένα ενσουρού, κάτι. Στο out. Στο out. Στο out, λοιπόν. Τα λέει ο Χαρδαλιάς, είναι αγαπητό πολιτικό, οπότε εμεί δεν έχουμε να πρόβλημα. Τι γελά. Είναι και διανοούμενο όπω άκουσε. Λατινικά του ανήβα. Τώρα ναι. ο οποίος ανήβασαν ήταν καρχιδόνιος. Το ανήβα είναι ο, λέμε το κόλ. <laughs> <laughs> λατινικά <laughs> του Ανίβα ξέρει. Δεν είναι ο τελευταίος σοβαρά. Το ανήβα λατινικά Όχι. <laughs> Και όπως επισημαίνει εδώ, επειδή ο Ανίβα ήταν στρατηγός καρχιδόνιος, ε, οι καρχιδόνοι μιλούσαν μια... η βάση της γλώσσας τους ήταν η φινικική. Mm -hmm. Αλλά προφανώς, επειδή... τότε επικρατούσα, η κυρίαρχη γλώσσα τα λατινικά, του το έχουν αποδώσει μάλλον, Λέ, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν μπορεί ο Χαρδαλιάς να αποδίδει στον Ανίβα κάτι στα λατινικά χωρί να το έχει τσεκάρει. Μήπως ξέρει και φινικικά. Και ξέρει τώρα ο Κροατής και δεν ξέρει ο Χαρδαλιάς. Δεν ξέρει φινικικά ο, ε, ο σίγουρα. Δεν δε παίρνεις το επίτελοι ο αν δεν, δεν ξέρεις είναι. φινικικά. Μήπως <laughs> έχει πάρει το το Eiffel. Στα φινικικά. <laughs> <laughs> ΦΥ, Φι, το ΕΦΕ, <FF>. ah, <laughs> από εκεί προέρχεται. Mm. Και το Proficiency, είναι έτσι. Όλα μας είναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Χαρδαλιάς συνεχίζει γιατί μας λέει για τη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι η χώρα μας αποτελεί ακόμα και σε αυτή τη δεύτερη φάση. Έξαρσης πανδημίας, ένα καλό παράδειγμα παγκοσμίω ως τη διαχείριση του κορονοϊού. Mm. Δεν είχε λατινικά μέσα, είχε μόνο ελληνικά. Αφού δεν τα καταφέρει, τρέχει να τα ελληνικά. Λε βλακίε, πες άλλο. Ότι είμαστε παγκόσμιοι. Παγκόσμιο, παγκόσμιο. Η Ελλάδα. Ερωτήθηκαν εκατό εκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη και απάντησαν. Και ήταν την Ελλάδα. Ή βλέπει το δίκτυο, υπάρχουν δείκτε, πάρα πολλοί βγάζουν παγκόσμιοι οργανισμοί. Ε, δεν είμαστε πρώτοι. 30 είμαστε, 25 είμαστε. Δεν είμαστε 200, οκ. Ευχαριστούμε. Αλλά δεν είμαστε και πρώτοι. Ευχαριστούμε, Κόσμε. Κόσμε <laughs> μου! Κόσμε <laughs> μου! Που <Πώς>, έχει διαβρωθεί. <laughs> ε, μάλλον έχει βάλει απαλληλτικόν. Μα είναι έτοιμο, δεν έχει. Ο βάλει. Είμαι σίγουρο. <laughs> να μπει σε reality και να κάνει τέτοια. <laughs> λέει εδώ, λοιπόν, για να πάμε στα υπόλοιπα. Ο Δημήτρη Απ την Πράγα, σε αυτό που πε πριν, λέει: Αποστόλοι και εκτό νόμου να ξαναβγάλουν το κουκουέ, να ξέρει ότι το κουκουέ είναι σαν το τσάι. Το καλύτερο είναι του βουνού. Γι' αυτό όμω. Να αναδεχθεί το καλό τσάι, γι' αυτό το προτείνω. Εύκολα, λέ... Επίσης, λέει μια παρένθεση, ένας φίλος ναι. λέει, ξεχάσα τον καλύτερο υπουργό πολιτισμού, τον Λιάπη. Ah, το συγγνώμη, Λιάπη, συγγνώμη, συγγνώμη Όντως. δεν συγχωρείτε αυτό. Ε, από εκεί ο πολιτισμός στην Ελλάδα πήρε άλλη στροφή. Ζα 4.000. Με 4.000 κυβικά. Τέσσερι χιλιάδε ήταν <laughs> η πινακίδα. Ζα 4.000 έλεγα. Ήταν ψεύτικη ήταν... πινακίδα. Ο υπουργό τη οικογένεια των Καραμαλίδων. Αν είναι. Μεγάλη οικογένεια. Ο άλλος ο υπουργό τη οικογένεια των Καραμαλίδων με το όνομα, έχει βάλει την ψεύτικη τη ζώνη. Υπουργό Μεταφορών. Αυτό το κλειβόζεμπε. Είπα καμαρό, είναι μια χαρά. σήμερα το πρωί Είχε ο Σκάι Τον Μποκδάνο σε παράθυρο Να μιλήσουν για τα προχθεσινά Και λέγανε εκεί Και λέει ο Μπογδάνο δεν μου άρεσε ανακοίνωση του Κουκουέ Το ρόλο ρωτήθηκε Όχι ρε παιδί <laughs> μου έχει δικαίωμα να πει Και βγαίνει ο Γκιόκας ο, ο βουλευτής του Κουκουέ Και υπεύθυνο τύπου Τη Κεντρική Επιτροπή. Και γίνεται ένα διάλογο που έχει κάνει μια αίσθηση στα social media. Γιατί Θα διαβάσω καταρχά την ανακοίνωση, γιατί ίσω δεν την ξέρουν κάποιοι ακροατέ. Έχει μια σημασία και η ανακοίνωση. Του Κουκουέ. Ναι. Γιατί είναι <συσκοί> για την εκρηκτική. Για εμπριστική επίθεση, επίθεση στο κογκά. Στην πίσω ρόδα του αυτοκινήτου. Εμπριστική επίθεση. Ναι, δεν έχει σημασία η ζημιά. Όχι, για να κάνουν την εικόνα, ρε παιδί μου, του κόσμου. Δεν έχει σημασία αυτά. Σημασία έχει η εμπριστική επίθεση. Δεν έχει σημασία αν σκοτώσουμε δύο αυτοκίνητα, μισό αυτοκίνητο, μία ρόδα. Είναι ίδια. Έτσι και αλλιώ καταδικάζουμε λοιπόν, τη βία και την τρομοκρατία. Όποιο ασκεί τρομοκρατία. Αυτό Πάντα σε τέτοια γεγονότα. Να μείνουμε σε αυτό τώρα, μισό λεπτό. Πάντα σε τέτοια γεγονότα υπάρχουν καταδικαστικέ των κομμάτων ανακοινώσει. Πάντα, λογικό, όταν γίνονται τέτοιες τρομοκρατίες και ειδικά το Κουκέ δεν έχει και ανάγκη, το έχει πει 15.000 φορές, δεν είναι υπέρ αυτού τη μορφή του αγώνα, ε, θέλει πρόσωπα, καθαρά, απόψει, μαζικά κινήματα, ναι, τα ξέρουμε, οργανωμένα και, και, και. Όμω η συγκεκριμένη ανακοίνωση για πρώτη φορά κάνει ένα βήμα παραπέρα και λέει. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνου Μπογδάνου είναι ενέργεια επικίνδυνη και καταδικαστέα, ενώ το μόνο που πετυχαίνει είναι να δίνει άλοθη σε όσου επιδιώκουν την καταστολή, το χαφιαδισμό και την αστυνομοκρατία, ανάμεσα στου οποίου συγκαταλέγεται και ο ίδιο ο κάμπο Μπογδάνος. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά, ότι βάζει, ε, θυμίζει, καταδικάζει την ενέργεια, αλλά θυμίζει και ποιο ήταν ο στόχο αυτή τη ενέργεια. Και σήμερα λοιπόν λέγαν μιλούσαν για αυτή την ανακοίνωση και δεν είχαν στο πάνελ κάποιον από το ΚΚΟΕ και παίρνει ο Γιάννης Γκιόκας τηλέφωνο, ζητάει προφανώς Με να γίνει παρέμβαση. παρέμβαση και βγαίνει τηλεφωνικά. Μιλήσατε για χαφιεδισμό κύριε Γιώκα, Ναι ή όχι? Ναι και σας λέω. Γιατί μιλήσατε για χαφιεδισμό δείχνοντα ένα βουλευτή. Βεβαίω μιλήσαμε. Το χαφιεδισμό... Ναι δείξατε Α. το βουλευτή όμω! Τον έχει, τον έχει κερδίσει επάντως ο κύριος Μποχδάνος Α, τον έχει κερδίσει Ευχώς, Δηλαδή είναι σωστό Ρο, αυτό που πίσω, μας λέτε τώρα πίσω, Να καταδικάσετε μια τρομοκρατική πίσω, ενέργεια κάτι και κάτι κάτι να δείχνετε ένα βουλευτή για χαυκεδισμό είναι σωστό πώς, ουσό, πώς, πώς, Αυτό κάνει ο κύριος Μποχδάνος Αυτό κάνει, το επιμένετε δηλαδή Ο οικονόμο εκτό αυτό. Έχει γίνει μπάτσο ο Όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Πέρασε στην αστυνομία, τον επηρέασε ο Ντούμα και ο Παλάστρο που έχουμε ένα παραμέρα. Αν μπει Γιατί λίγο οι μπάτσει γίνονται δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι μπάτσει λίγο, έχει γίνει ο οικονόμο. Και όλοι μαζί πανεπιστημιακοί φοιτητέ. Μην του πει το οικονόμο, δεν του έχει απασφαλίσει τίποτα. Κάτε το βρεπαιδάκι μου, βουλευτή, ευρωβουλευτή κάτι. Με το που ανήγει το στόμα οποιοδήποτε στο πάνελ να πει κάτι, να πει αυτή η κυβέρνηση ίσω θα μπορούσε. Καταιγισμό. Τίποτα, εκεί. Εδώ, λοιπόν, έχει κρεμάσει η γλώσσα. Ναι. Ε, εδώ λοιπόν ο Γιώκα δεν παίρνει τίποτα πίσω. Προφανώ δεν θα έπαιρνε. Όταν βγαίνουν μια ανακοίνωση, τη μελετάνε, τη σκέφτονται. Δεν είναι, τη γράφουμε στο πόδι και δεν μετά. Δεν θα ήταν σοβαρό τη, αν κάποιο έκανε. Και το συνεχίζει και το λέει. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Να έχει ένα βουλευτή ή έναν άλλον βουλευτή εκπροσωπώντα ένα κόμμα και να μιλάει με χαρακτηρισμού. Για τον πρώτο βουλευτή Ήταν μια στιγμή έχει απασχολήσει παίζει από το πρωί στα social media Με διάφορες εκδοχές Έχει προκαλέσει και θετικές και αρνητικές Μα τι έγινε ότι βγάλαν το, το, το Γιώκα για να πει τι Να ανασκευάσει την. Ε, ε, όχι, τέτοια βγήκε του και ο Γιώκα μόνο του. Όχι, σύμφωνα. Σε, σε, για να τον ψέξει ο οικογόμο. Τι δίκαια, για να <laughs> τον μαλώσει ο οικογόμο. <φωνόμου laughs> <ο φωνός> βγήκε. Όταν, Όλο αυτό. Όταν, γιατί το κάνει, για να τραβήξει το, το αυτή. Και, και όταν δεν πιάνει το μάλωμα και συνεχίζει ο άλλο, μιλά πάνω του μετά και ε, δεν έπε, ακούγεται. είναι βγαλιάτε, και από τηλέφωνο. Είναι και από τηλέφωνο και λέει στο τέλο η Μαρία Αναστασοπούλου, Κύριε Γιώκα, να να ακούτε. Του λέει. Τι Όχι, όχι. Φέρτον εκεί. Καλά, για να ναι. μάθει να ακούει, τον έχει το τηλέφωνο. Εν πήρε μόνο του γιατί μιλάτε για αυτόν χωρί λόγο. Αλλά πέρα από αυτό, μάθετε όταν... να παίρνετε συνεντεύσει και να μιλάτε. Προφανώ, αλλά φέρτε τον εκεί για μία μέρα. Μην έρθει ένα συνδικαλιστή αστυνομικό. <laughs> <laughs> Δεν πειράζει. Ξέρουμε τι <laughs> λένε. 365 μέρε το χρόνο. Πρέπει να έχει ένα παίκτη reality και ένα εγκ... <σταξελίσιο> αστυνομικό. Φέρτε τον Πώς λοιπόν πιέχομαι, εκεί πιέχομαι. για να δούμε αν μάθει να ακούει και να του θέσει τα θέματα καθαρά, ωραία. Τι λέτε, γιατί ενοχοποιείτε τον βουλευτή, τι είναι αυτά κτλ. Παρεπιπτόντως και by the way που πήρε μόνος του Να πει την άποψή του Να μαλωθεί ναι. Να, να, μαλωθεί, να μαλωθεί αλλά δε μάσησε και τα πέ Όπως αναμενότανε Αλλάζουμε θέμα Ναι πάμε αλλού Άλλο θέμα α, <laughs> Γι' αυτό είπαμε <laughs> να βγει εκτός νόμου το κουγέ Δεν ξέρει να ακούει <laughs> Κουφό είναι, κουφό είναι το κουφό. Μάλιστα. Οι άλλοι ακούνε α πούμε <laughs> Οι άλλοι <laughs> λάζουν Ακούνε το σφιγμό της κοινωνίας Σίγουρα, Ξέρουμε όλοι τι, όλο τι γίνεται με την εστίαση Ε, τι γίνεται, ζήτησε τα κλειδιά ο Αδενός Γεωργιάδης, ότι δεν έχουμε να σας δώσουμε φέρετε τα κλειδιά, είστε και, και χάριστοι γιατί εγώ σας, σας παρέχω αυτά, πιδόματα, αυτά, και σας αυτά σας δίνουν το ένα, το άλλο και θυμηθήκαμε... ο άλλος ήθελε να πάρετε το 400, αρχίστηκε αυτό είναι το θέμα και το 500 ναι, έτσι και το Ενίκιο, που λέτε. θα ζουν οι άνθρωποι και θυμηθήκαμε μια τηλεφωνική συνέντευξη Που είχε δώσει ο Άδωνο Γεωργιάδη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Real, που μιλούσε για την Αιτζία. Θυμόμαστε mm. όλοι ότι πριν λίγο καιρό δώσαμε 120 εκατομμύρια από τον κρατικό προπολογισμό από όλου μα να, όλους μας, να, κάνει, να στηριχτεί δεν η Αιτζία. Εκεί δεν ζήτησε κανεί από τον ιδιοκτήτη τα κλειδιά και ουσιαστικά κόψετε το λαιμό σα και είστε και ευχαριστημένοι κτλ. Να ακούσουμε τι είχε πει τότε για την Αιτζία. Αν ένας μου πει ναι, να αφήσει την Αιτζία να χροκοπήσει, ένα. Φταίει ο υπάλληλο τη Αιτζία που θα χάσει τη δουλειά του, επειδή η Αιτζία που ήταν μια καταπληκτική και είναι μια καταπληκτική εταιρεία, μπορεί να κινδυνεύσει λόγω τη πανδημία. Και εδώ με μσημυρία, και εδώ γκρίνια, και εδώ, και εδώ μικροψυχία. Δεν του αρέσει κύριε Χατζηνικόλαο η επιτυχία στην Ελλάδα. Ζηλεύουν την επιτυχία. Λοιπόν, είναι, είναι ευθύνη τη κυβερνήσεω να βοηθάει τις εταιρείε. Όχι τη ελληνική κυβερνήσεω, τη κάθε κυβερνήσεω. Σε τέτοιε συνθήκε. Αυτά για την Αιτζία. Και θα θυμηθούμε τι είπε προχτές για τους εστιάτορες που έχουν την ατυχία να μην έχουν αεροπορική εταιρεία. Άνοιξε σου Ή να αλλά... έχουν κουμπαριά με την τώρα, α πούμε. Χιλιαδύο, δεν ξέρω. Δεν έχουν την τύχη να είναι αεροπόροι. Οι ιδιοκτήτες αεροπορικής εταιρείας. Δεν να μην έχουν αεροπλάνα και έχουν... Τι, το λάθος και έχουν επιλογή. και καρέκλες εκεί, Μα στο, εκεί αυτό είναι το λάθος στο ΣΕΠ, στο σχολείο ναι. στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί ώρα, δηλώνεις, αγάπη μου τα την μέρνα. ώρα του αεροπλάνου έλειπε ο άλλος και είμαι είναι στην ώρα του σουβλατζίδικου δεν το κατάλαβε επειδή έχουμε χρέο να Έχουμε σαν πολιτεία χρέο να ενισχύουμε. Γιατί ζηλεύετε όλοι που δεν έχετε αεροπλάνο και έχετε σουβλάκια. Και ζηλεύετε. Θα τη λύγει η άλλη θα λέει καλή σα εσπέρα. Πάμε σκυρά μου πάλι και το τσατζίκι μέσα. Καλή σα εσπέρα. Δεν θέλω έτσι. Δεν ευχαριστιέμαι. με χλαμίδα. Θέλω τη λίγδα να το ευχαριστήσω. Δεν θα έτρωγε από τέτοιο μαγαζί. Δεν θα πήγαινε. Αν είμαι χλαμίδα. Ο Άδων Ο Θάνο Πλεύρη. Ο Λεωνίδα, ο αδερφός Για μαλαπερδάκια από κάτω. Δεν μας <νοιάζει>. <σκλαμίδες> <σκλαμίδες> Δεν <φαινόντουσαν σκλαμίδες> έτσι κι αλλιώς. Να σου τη με χλαμίδα και να σου μιλάνε στα αρχαία. Ωραία ιδέα. Αρχαίων Ελλήνων Γεύση. ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν Ελλήνων Γεύση. Ναι, ναι, όλα αυτά. Λοιπόν, τι είπε για την Αιτζίαν και τι είπε προχτέ για του Επειδή ετοιμάζονται να, να σας φέρουν τα κλειδιά στο Μέγαρο Μαξίμου, γι' αυτό σας ρωτώ για την εστίαση Εγώ Εγώ όποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια τα κλειδιά τη επιχείρησής του και να παραχωρεί την επιχείρησή του, εγώ άδωρη γεωρή αυτομικά την παίρνω. Την απαναλαμβάνω εγώ την επιχείρησή. Να αγοράσετε εσείς. Διότι όταν ακούω άδωμα μου λέει σήμερα, Βεβαίω. Έτσι λοιπόν, στους εστιάτορ δεν έχετε δίκιο, φάτε και μια ηρωνία από πάνω, φέρτε μου τα κλειδιά και παίρνετε και πολλά και πολύ ασχοληθήκαμε. Και Στην Ετζία που... ζηλεύετε, ναι. πρέπει να τον ενισχύσουμε εκατόνικες εκατομμύρια δεν γίνεται αλλιώ, κύριε Χατζη Νικολάου όπως έλεγε. Δεν δέχεστε την επιτυχία. Τρώμε την επιτυχία ναι. είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμάτια. Ταξικό λέγεται όλο αυτό Ο καπιταλισμός πολύ ξύλινη λέξη, πολύ ξύλινη. Και... Μην το πεις τώρα Τώρα, θα του ευχαριστεί. Θα σου δεν Βάλε αυτό, βάλε και στις δεν είμαστε διάλογοι. Απ' πολύ. Είναι και σε θα πάει βιλικέα. στο βουνό. Μαζί με το τσάι του βουνό θα την βρίσκουμε και αυτοί. Ε, δεν νομίζω. <laughs> Όχι, <laughs> <μέσα>. <laughs> με για τσάι θα πάει. <laughs> Με και τάνε, θα θα κάνω όλο το αντάρτικο και θα λέει παιδιά Εσείς ένα σοκολατάκι κάτι Εμείς το σπίτι δεν έχουμε Τα <laughs> <laughs> παριστάει να, να, να σε βίνει Στο βουνό Σοκολατάκι στο βουνό, στο, βουνό. <laughs> στο αντάρτικο πάνω τι θέσαι κάτι Μια δυναμός μια ζάχαρη <laughs> Λοιπόν ναι όντως αν κάτι θες, ε, στο βουνό θες. Ένα δυναμός μια ζάχαρη κάτι Στην Γάδα η συνάδελφή σου mm, Ναι <laughs> <laughs> εγώ Είσαι πολύ μπροστά Σε εποχή που δεν ακόμη ήταν τόσο Μεμειγμένη αστυνομία <laughs> με το δημοσιογράφο Είδε που προηγούνται Καμιά φορά και πως Η τέχνη πάντα, Οι τέχνη πάντα ναι. Ε, Στην Γάδα κάνανε ένα κορονοπάρτη Α <laughs> Αποκλείεται εκεί. Μέζε. Πόσοι άριστοι πια Μια ο δικηγορικός σύλλογος ε, μια, ε. Μια, μια τα αστέρια του Πώς το λένε Της συγκρούσαμε ξενοδοχείως Της συγκρούσαμε κάτι ποδοσφαιριστές Τι γίνεται δεν μπορώ εφτά, να κάνω 7 αστυνομικοί κάνουν ένα πάρτι Εκεί με βότκα και όλα τα υπόλοιπα Με στο κτίριο Τζιγαδά κανονικά Και είχαν και την 7 ε... μοσχά σε ένα δωμά που <laughs> λέμε Ναι <laughs> <laughs> Ναι, είχαν την εφή έτσι ιδέα να το αναρτήσουν αυτό μπράβο, με φωτογραφία <laughs> Αυτό είναι το καλύτερο Δεν θα το μαθαίναμε αλλιώς ναι, το, ξέρεις. το βάλανε στο facebook Είναι μια γιορτή που γίνεται μέσα στη Γραμματεία τη Άμεση Δράση στο κτίριο τη Γαδά. Είναι έξι αστυνομικοί και ένα σεφτά που τραβάει τη φωτογραφία. Και βλέπουμε λοιπόν του αστυνομικού χωρί να κρατάει αποστάσει, αγκαλιασμένοι. Μάλιστα, οι δύο φαίνεται ο Ακριανό και ο πρώτο-λευταίο φοράνε και τη μάσσα ακριβώ κάτω από το πηγούνι. Στο χέρι κρατάνε ουίσκι και βότκα που βλέπουμε και κάνουν μια εκδήλωση. Εναγνία των αστυνομικών, εναγνία τη διοίκηση βέβαια. Και αυτή η φωτογραφία την ανέβασα και στο δίκτυο. Το θεώρησα σκόπιμα να την ανεβάζω και στο διαδίκτυο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει εύλογη αγανάκτηση και οργή στου μάχημου αστυνομικού τη άμεση δράση που βρίσκονται κάθε μέρα στον δρόμο και προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτά τα ωραία λοιπόν. Μπράβο στους αστυνομικού που κάναν το πάρτι. Χωρί μάχημα και σχεδόν στου δημοσιογράφου. Ναι, δεν είναι αποστασιοποιημένο. Περιγράφει αυτό που. Συνέβη, τι να κάνουν κι αυτοί, έρχονται, σε... έρχονται αντιμέτωποι με ένα σωρό κουλά που συμβαίνουν Που κι η βότκα, που βρέθηκε μέσα Στη γαδά Λέω τώρα Από, Κάνω... Από κατάσχεση Από κατάσχεση <laughs> δεν λέω τώρα Απαλωτρίωση α, α, μάλιστα <laughs> Από αλωτριωμένα ήταν εντάξει, αυτά Ε, μάλλον προβοκάτσια. Ποιο τμήμα. Προβοκάτια. Προβοκάτια, προβοκάτια, τμήμα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθήνα. 13 ορόφου κτίριο. Δεν ξέρω αν δεν κάνω μέσα τώρα τίποτα τέτοια. Εκτό και μετά ένα δώρο. Επειδή είχαμε Χριστούγεννα. Αυτό να καθά... το έστειλε κάποιο. Για να κάνει προβοκάτσια. Αυτό είναι. Το δεν. ξέρω πώ μεταφέρει. Τα είδε μέσα μέσα εκεί οι προαδελφοί σου. Α, σου λέει παιδιά. Τα ίδια και με τα Χασίσια. Τα καλλιεργούν για να τα στέλνουν μέσα. Να τα παίρνει η αστυνομία. Να λένε ορίστε. Ναι, ναι. Οι μπάτσι πίνουν τη βότκα. Λοιπόν. Την <laughs> Όχι, βότκα, τελείω. Διάφανη είναι, δεν έχει χρώμα. Yeah, είναι μια μπλε, νομίζω, υπάρχει μια μπλε. Yeah. Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Γιατί εγώ με τις Πορτοκαλάδα, αλλά. <laughs> <laughs> <Ά>, Η Α, <Άλληνα. Λοιπόν. laughs> Γιατί Καλά, οκ. Διαφημίσεις και εδώ τα υπόλοιπα. Ειλικε κύριε είναι πέραν κάθες αμφισβήτησης ότι η χώρα μας αποτελεί auτ φάκιαμ. μου το λες, τις λέει, Κάσετε, ε? Η χώρα μας αποτελεί auτ Τι Πομπιμπουτωλές, τις λεές, κάστε. Auτ το λες; τις Τι <laughs> κάστε. Τι δεν μου το έπαι. Δεν το είπε και μείναμε με την απορία. Είμαστε ελληνοφρένια όλο αυτό που Α, ναι. Ναι, ναι, Τις πέμπτης. Μα, μπράβο όπως το όλοι. Μας ακούτε στο ellenofrenianet.gr τώρα, ηχογραφημέ... τώρα και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube επίση Και στο ellenofrenianet.gr στο YouTube στο official και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο site έχουμε αναρτήσει ήδη βίντεο με εικόνες φοιτητικών διαδηλώσεων από όλη την χώρα. Αυτά συμβαίνουν ε, για με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας που κατηγορούν όλα τα κανάλια. Βλέπω πάλι δημοσιογράφους είχαν ε, βγει εκτός αυτό όχι μόνο με τον Γιώκα και πριν και όλοι οι δημοσιογράφοι γιατί πάλι με αυτές οι συγκεντρώσεις mm. διασπείρε το ιός ας μην το φέρνει η κεραμέως τώρα. Ας πούμε. Να το φέρνε σε μια άλλη εποχή, καλύτερη, που είναι ανοιχτά πούμε, τα πανεπιστήμια. Παράδειγμα. Επειδή είναι δημοκράτε αυτοί οι Αλλά δεν κρατιούνται. Και θέλουν και τη γνώμη των πολιτών. Και κάνουν διαβουλεύσει συνέχεια. Είναι υπέρ τη διαβούλευση, στα λόγια με του ρωτήσει λένε όλο τέτοια. Και Πώς το φέρνε τώρα που είναι, που είναι, είναι κλειστά όλα. Το έφερε τώρα με την ελπίδα που δεν θα γίνει κάτι. Και δεν ναι, θα γίνει το ίδιο μαζικό, επειδή υπάρχει χώρο. Ξόρε από σβέρκο. Όπω λέμε σε τέτοιε το εφετείο δεν είπανε. Ή πάνε τότε, τότε. Αυτή είναι οι να πούν ότι η πανδημία ξεκίνησε από το εφετείο Καλά, εύκολα Από τότε, το είδατε, από τότε ξεκίνησε ο Γιατί ένα ίδια... ταξίδεψε μετά και φαγητερίδα <συσίλια> Στην Κίνα <συσίλια> Κυριάκο Μητσοτάκης Πολύ σωστά, ο πρόεδρος ε, της ΚΕΔΕ μίλησε Για έναν, να το πω, ξεκούδυνο ποδηλατόδρομο Σύντομος Δωρικός <συσίλια> Όπω πρέπει. Λυκός Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και περιεκτικός Μη μου πει, δεν καταλάβατε τίποτα. Έπρεπε. Φταίτε εσείς. Ε, Ναι, θέει. είναι ο ξεκούδωνο ποδηλατόδρομος Μιλάει με κώδικες Δεν πιστεύω να λέγεται μεγάλο περίπατο τέτοια. Ναι. Όχι, όχι. Α, μέσα στο σπίτι. Είπε ποδηλατόδρομο, δεν είπε. Έχει και ποδηλατόδρομο. Μέσα, Α, ναι. Ναι, Λες να εννοούσε αυτό. Μπορεί. Μπιχτί στον ανιψιό. Α, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Λοιπόν. Σαν σήμερα, ε, το 1843, πολύ παλιά, πέθανε ο Κολοκοτρώνης. Νομίζω, μορφή του, του έθνους μας, επανάσταση, ε, ε, φυλακίστηκε από την Αντιβασιλεία, από Παλαμίδι πάνω κτλ. κτλ. Διάδοχος του... Mm. Ποιο είναι αποστόλη? Του Κολοκοτρώνη? Ναι, πρέπει να τον θυμάσαι και να ξέρεις Ο, σομιάδης, ο Παναγιώτης? Όχι, όχι, Α. κάτι πιο βατό, πιο, πιο... Δεν και... δεν πιο προσιτό Πιο που μιλάει λατινικά Ο, ο Χαρδαλιάς? Όχι, όχι Ποιο μιλάει λατινικά? Ο, Χαρτα... ο Α. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία Και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη Είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη Είμαι πολιτικός, με γνώμη και με αισθήματα. Φτάνω την πατρίδα μου, φτάνω το κόμμα μου, φτάνω το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Όλα μαζί. Ο ποιητής. Ο ποιητής <σομίως> Πολίδωρας. Λοιπόν, κλείνουμε, φτάσαμε στο τέλος. Λύπη πραγματικά, λύπη. Φτάσαμε στο τέλος, κλείνουμε με ένα τραγούδι. Ποιο είναι? <σχελίδι> του Bloody Hawk. Του Bloody Hawk. Καινούριο. Οι ήρωες. Καινούριο είναι... Ή ή μιλάει για του γονεί, ή τώρα το ανακαλύψαμε στην ένα από λίγο. Ναι, ε, ε, πολύ, Αρκετό καιρό. Το, τώρα ήρθε η στιγμή, οι ορίμανε να παίξει. Ναι, μάλλον. Ε, οπότε ήρθαν οι συνθήκε, θα το παίξουμε. Ε, ο Blood Hawk ε, είναι hip hop αυτό. Ναι, για όσοι δεν το ξέρετε. Πολύ ιδιαίτερη παρουσία. Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. στίχο. Πολιτικό-κοινωνικό στίχο. Εύστοχο. Και με μια παράξενη ιδιόμορφη ωραία φωνή. Ναι. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Γεια χαρά. Στην που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει Δεν ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι Για να ξαναγείς υγεία και να ξαναγράψω Είμαι στην πιο στιγμή στο πιο σωστό σημείο Αλλά μα ξέρει που πηγαίνει, δεν μετράω χρόνο. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα Τίποτα απ' αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος Όλοι δίπλα μου είναι ήρωε. Ο Ματέος αναπνέει τον αέρα μου, ξέρει την ιδέα μου Καίγεται όλη η μέρα βενζινάδικος συντηρεί ένα σπίτι Πάει σπίτι και συντηρεί την καριέρα μου yeah. Δεν έχω κοινά με τους τραπάδες Όλοι με κοιτάνε σαν Απόλυτο και Kits Οι φίλοι μου είναι γειντόνες παππούδες και γιαγιάδες Μου λένε τις ιστορίες τους και εγώ τις κάνω hits Η μάνα μου το ραδίο το μεσημέρι Μέγανε λαϊκό τραγούδι, θύμα δεν το ξέρει. Γράφω το νέο JPEG, κοτονέο JPEG, τέλει. 30 χρόνια πιο μετά ο λαό τραγούδι θέλει. Μ' αρέσει το είμαι μέσα, πιο πολύ αυτό θα δούμε. Μ' αρέσει το πιστεύω, πιο πολύ αυτό ηχούμε. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν να πούνε. Μ' αρέσει να παρατηρώ, μ' αρέσει να μιμούμε. Πατέλα, είσαι το πρώτο πρότυπό μου. Με βλέπει τη σκηνή και σε βλέπω στον εαυτό μου. Ένα φτωχό παιδί και ορφανό παιδί από χωριό φαντάσου. Μου μάθε πω γίνεται να σπά στα ουριά σου. κάτι ο κόσμο. Μιλάει και ξεκινάει το debate για το πού θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι. Για να ξανάγει η και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθο στιγμή, στο πιο σωστό σημείο. Αλλά μα ξέρει που πηγαίνει, δεν μετράω χρόνο. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα. Τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνο. Όλοι δίπλα μου είναι ήρωε. Α στο χάλι, ευγενικοί, σπουδαίοι και μεγάλοι. Κτύπησαν την πόρτα μου, φέραν ένα μπουκάλι. Ένα τάβλι, μια μονόπολη και ένα παλιό μακάλι. Δεν αν πρέπει να μιλώ για αυτά. Αλλά λέει, έχω κερδίσει το βραβείο τη χρονιά. Για το δίσκο τη χρονιά, του είπαμε τα χαρά. Αλλά έχω ήδη πάει το βράδυ τη γειτονιά. Ε, δίνω την ψυχή, μα αυτό δεν είναι θέμα. Και συμφωνεί με αυτά που λέω, αυτό δεν είναι θέμα. Αλλά επειδή μ' ακούν πολλοί, ξενερώνει πολίτη. Δεν είμαι αρκετά αληθινό για σένα. Μ' αρέσει να και να μιμούμε. Να βλέπω το αύλιο και να αρκούμε Να βλέπω τον ήλιο να λέω μπορούμε Μα ώρες ώρες συγκινούμε γιατί ξέρω μια σπουδαία μάνα που ο γιος της λείπει Και φαντάζομαι τα βράδια του γράφει με λύπη Και τα δάκρυα λίμνη όμως το πρωί είναι αλήγιστη Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει Ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι Για να ξανά γίνεις υγεία και να ξαναγράψω Είμαι στην πιο στιγμή, στο πιο σωστό σημείο Αλλά μα ξέρει που πηγαίνεις, δεν μετράω χρόνους Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα Τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος